Ιερός Ναός Παναγία Λαοδηγήτριας Ομιλία Πατέρα Βαρνάβα 14 Μαρτίου 2011 Στο όνομα του Πατρός και του Ιεύχου το Ιπνέδωτος Βασιλέφουρα είναι η παράκλητη Πνεύμα της αληθίας που πάντα έχω και τα πάντα πληρώ Σε βρώσουν αγαπητοί και ζωής χωριβώς έλωσε και σκήνωσουν εν και καθάρισου μα πάση και λίγες και σώσουν αυτούς της ψυχασυνών Ευχόμαστε καταρχήν έχουμε καλή και ο να ευλογήσει, να καρποφορήσει η περίοδος αυτή. Είναι η πιο ευλογημένη και σημαντική περίοδος για τον χριστιανό. Η Σαρακοστή φαίνεται μια περίοδος τέρησης αλλά τελικά είναι μια περίοδος πραγματικής χαράς. Εάν συλλάβουμε το νόημα της Ρακοστής και αληθινά συμμετέχουμε τότε θα καταλάβουμε και την ουσία της πνευματικής ζωής και θα μάθουμε έναν άλλον τρόπο υπάρξεως. Έχουμε μάθει μέχρι τώρα τον τρόπο ότι στην άνεση στην απόλαυση στην ικανοποίηση του θέληματός μας βρίσκεται η χαρά. Ε, η Σαρακοστή μας δηλαδή κάτι άλλο. Αν με συνείδηση, αν με επίγνωση, αρνηθούμε το θέλημα μας και, που, ε, και επιλέξουμε την οδό της αυτό μας βοηθάει να αποκαλύφθουν οι πραγματικές διαστάσεις οι αληθινές διαστάσεις ύπαρξής μας το πνεύμα της Σαρακοστής αν το συλλάβουμε είναι ένας άλλος τρόπος ύπαρξης δεν είναι απλώς μια διαφορετική διατροφική συνήθεια ούτε κάποιες ακολουθίες επιπλέον και αποφασίσαμε να συνδέσουμε την πορεία αυτή της αρακοστής που είναι πορεία όλης μας της ζωής ε, με μια άσκηση που έχει να κάνει με τη σχέση με τον πλησίον όπως την αναφέρει εδώ στο βιβλίο του Αγίου Σιλουανού ο συγγραφέας, ο Γιόρτας Σοφρόνιος. Ο Γιόρτος και θα δούμε τελικά πως εκφράζεται αυτή η πορεία και πως εννοείται η σχέση με τον πλησίον αναφέρεται καταρχήν σε αυτό και μετά πάει παραπέρα στην έννοια της υπακοής προς τον πλησίον αυτά που αναφέρει δεν έχουν καμιά σχέση με το συνηθισμένο τρόπο σκέψης που έχουμε. Θα δούμε λοιπόν τι αναφέρει και πως τοποθετεί την έννοια της σχέσης με τον πλησίον. <Κι> Από ό,τι είδαμε ο λόγο αυτός και η τοποθέτηση έχει μία νέα καθολικότητα, δηλαδή στην έννοια αυτή προσέγγισης του πλησίον δεν είναι απλώς μια πνευματική διάσταση αλλά μια συνολική διάσταση στον οποίο περιλαμβάνεται όλα τα στοιχεία και τα ψυχολογικά και τα κοινωνικά. Γιατί κάθε τι που είναι αληθινά πνευματικό είναι καθολικό γεγονό. Δηλαδή ε, περιλαμβάνει τον όλον άνθρωπο όλες τις εκφράσεις του ανθρωπίνου προσώπου δεν είναι κάτι που αφορά α πούμε μια πτυχή της υπάρξεός μας ούτε η ψυχολογική έκφραση δεν σχετίζεται και δεν απορρέει από τη γυνατική στάση Ναι λοιπόν κάθε άνθρωπος βλέπει τους άλλους Μόνο, βλέπει τους άλλους μόνο αυτό που γνώρισε με την πνευματική του πείρα για τον εαυτό του Αυτή η έκφραση είναι πολύ δυνατή. Τι είναι, λέει κάθε άνθρωπος βλέπει τους άλλους μόνο αυτό που γνώρισε με την πνευματική του πήρα για τον εαυτό του Δηλαδή πως βλέπουμε τον άλλον τον ίδιο άνθρωπο μπορούμε να το δούμε διαφορετικά Οι διαφορετικοί άνθρωπη Δεν τον βλέπουμε όλοι οι άνθρωποι με τον ίδιο τρόπο τον κάθε άνθρωπο. Δηλαδή με άλλα μάτια. Δηλαδή, με αυτή την έννοια, δεν υπάρχει αντικειμενική αλήθεια ότι αυτό είναι, τον περιγράψαμε και τελείωσε. Υπάρχει αντικειμενική αλήθεια όσον αφορά την περιγραφή του εξωτερικών στοιχείου. Όσον αφορά την ουσία, τη διάθεση, την ψυχή κατάσταση ενό ανθρώπου ή ακόμα και την πνευματική του ηθική ζωή. Δεν υπάρχει αντικειμενική αλήθεια Αλλά ο κάθε άνθρωπος τον βλέπει διαφορετικά Ανάλογα με το υπόβαθρο που έχει ο κάθε άνθρωπος Ανάλογα πώ εμεί βλέπουμε τον εαυτό μας Ανάλογα τι πείρα έχουμε εμείς πνευματική για τον εαυτό μας Αυτό προβάλλεται και στον άλλον Αν κάνεις για παράδειγμα την ε, ζωή του την καθορίζει με τέλειωσε εξωτερικά κριτήρια, α πούμε οικονομικά κριτήρια, τον άλλον τον άνθρωπο να το βλέπει με αυτή την εντύπωση, με αυτή τη διάθεση, με αυτή την προσέγγιση. Αν κανεί είναι ένα άνθρωπο ιδιαίτερα συναισθηματικό και λειτουργεί τον εαυτόν του με αυτή την ευαισθησία, τότε με αυτά τα μάτια θα δει τον άλλο και έτσι θα τον κρίνει. Θα τον πει ένας, αν δει έναν άνθρωπο που δεν ανταποκρίνεται στην ίδια δι δι δι δι δι ψυχική διάθεση, θα τον πει σκληρό, <συσκ> θα τον πει ανέραστο. Ή μπορεί να, τον, να λειτουργήσει την ευαισθησία του θετικά για τον άλλον άνθρωπο. Αν κανεί άνθρωπος παραδείγματο χάρη έχει ασκήσει τον εαυτό του και δούλεψε με τον εαυτόν του και δουλεύει τις αισθήσεις του και την ευαισθησία του, τότε σύμφωνα με αυτήν την δική του προσωπική ευαισθησία, με αυτήν την προσωπική πείρα, μπορεί να γνωρίσει και τον άλλον άνθρωπο. Αν κανείς είναι απρόσεκτος με τον εαυτόν του, αδιάφορος, θα δηλαδή με την ίδια διάσταση, με το ίδιο μέτρο και τον άλλον άνθρωπο. Άρα η, ο τρόπος που προσεγγίζουμε έναν άνθρωπο κρίνεται από το πως βλέπουμε τον εαυτό μας ή καλύτερα πως ζούμε τον εαυτό μας ή καλύτερα τι πνευματική πείρα έχουμε για τον εαυτό μας. Αν κανείς δεν είναι προσευχόμενος δεν έχει γεύση της πνευματικής ζωής δεν είναι το στο νόημα της υπάρξεώς του τότε δεν μπορεί να δει το βάθος, την ουσία ενός ανθρώπου η ποιότητα λοιπόν των σχέσεων μας η ποιότητα της αγάπης μας κρίνεται ανάλογα με την προσωπική ανάπτυξη εκά προσώπου. δηλαδή μια σχέση αγάπης δεν είναι η ίδια σε όλους τους ανθρώπους καθορίζεται όχι από τον άλλον αλλά κυρίως από τον εαυτό μα πόσο ο άνθρωπος έχει εσωτερικό βάθος. Πνευματική κατάσταση. Ανάλογα λοιπόν με τη σύνδεσή μας με τον Θεό, ανάλογα με την πνευματική μας κατάσταση, τότε είναι και οι ενέργειές μας, οι εκφράσεις μας, οι αισθήσεις μας, η αντίληψή μας. Και ανάλογα μπορούμε να διαμορφώσουμε και το ήθος, την διάθεση του άλλου ανθρώπου. Η διαμόρφωση, λοιπόν, ενός ανθρώπου δεν κρίνεται με ορθολογικά κριτήρια πόσο μπορούμε να ερμηνεύσουμε, να αναλύσουμε ή να διδάξουμε αλλά ανάλογα τι εκπέμπουμε και αν η δική μας διάθεση και τρόπος θεώρησης του άλλου ανθρώπου. Αν είμαστε, για παράδειγμα, εκτιμούμε τον εαυτό μας ως πραγματική πνευματική αξία με, την, με, τη, με, με αυτό που αξίζει στην εικόνα του Θεού τότε ανάλογα θα αξιολογήσουμε θα αγκαλιάσουμε και τον άλλον άνθρωπο. Αν εκτιμούμε λοιπόν, επαναλαμβάνουμε και σεβόμαστε τον εαυτό μας και ζούμε τον εαυτό μας σε κάποιο βάθος και σε κάποια εσωτερική ποιότητα με τον ίδιο τρόπο, με τα ίδια μάτια θα δούμε και τον άλλον άνθρωπο και ανάλογη θα είναι η ποιότητα της μας. Δεν γίνεται αλλιώς. Θα το πούμε πιο απλά να το καταλάβουμε. Αν κάποιος δεν πιστεύει στον Θεό και όχι θεωρητικά βιωματικά και κατ' επέκταση δεν πιστεύει στην νίκη του θανάτου και άρα η ζωή του όσο καλή και είναι είναι υποκείμενη στον θάνατο και είναι εντεύθεν τον οριών του θανάτου δεν είναι πριν τον θάνατο των βιολογικών και καθορίζει την αξία του ανθρώπου με αυτό το μέτρο το ότι αυτό ο άνθρωπο, όσο καλό κι αν είναι, η ύπαρξή του καθορίζεται από το βιολογικό γεγονό. Θεωρεί τον εαυτό του μια βιολογική υπόσταση. Λοιπόν, τι ποιότητα είναι η ερωτική του διάθεση και αγάπη με όποιον συνδεθεί στα βιολογικά όρια. Δηλαδή, ο έρωτα αυτό, όσο και αν σημαντικό είναι, θεωρεί ότι είναι ένα γεγονό του θάνατο θα πεθάνει. Είναι ένα γεγονό. Όσο έντονο κι αν είναι, όσο καλό κι αν είναι, όσο ευαίσθητο κι αν είναι, είναι μια ερωτική διάθεση. Και δεν νομούμε κατανάγκη διαφιλική. Μια ερωτική διάθεση αγαπά κάποιον άνθρωπο. Εκτιμά ανικόνα Θεού. Ή αγαπά την ζωή, αγαπά την κτήση. Δηλαδή αυτό που λένε οι οικολόγοι που σέβονται την κτίση Μα χωρίς τον Θεό, τι σεβασμό κτίσης Σέβασες στην κτίση στα όρια τη βιολογικότητα, τη χρονικότητας Δεν μπορεί να δεις το γεγονό πέρα από τον θάνατο. Άρα, όλη σου η αγάπη, όσο δυνατή και αν είναι, είναι υποκείμενη σαν θάνατο, τελείω. Ο έρωτά σου είναι μέχρι την, την, την, την ταφόπλακα. Τι έρωτα είναι αυτό, αφού πεθαίνει, Πώς, Τι διαστάσει μπορεί να έχει, Πόσο να τιμήσει έναν άνθρωπο, Αφού ό,τι και να είναι αυτό ο άνθρωπο, Δεν είναι νεκρός άνθρωπο. Θα πεθάνει κάποτε και θα πέσει στην ανυπαρξία. Δεν μπορεί να, να αγάπησει αυτόν τον άνθρωπο. Και η αγάπη σου θα είναι, ένα, θα είναι στο τέλο μια θλίψη, Μια απελπισία. Ένας θάνατος, αν όμως όχι γιατί σου το είπε ο παπάς ή γιατί το πιστεύει ο χριστιανισμός αλλά βίωσες ότι ο θάνατος κατεπατήθηκε, νικήθηκε, ό,τι και αν κάνεις είναι νέο γεγονός. Προσεγγίζεις τον άλλο με τέτοια αγάπη που είναι τον θάνατο. Κι άρεια αγάπη αυτή είναι αιώνια. Αλλά για να δεις τον άλλος αιώνιο γεγονός προποθέτει την προσωπική πείρα ότι ο θάνατος νικήθηκε. Αν δεν έχεις την προσωπική πείρα ότι ο Θάνατος νικήθηκε ο τρόπος που αγαπά τον άλλο είναι ένας θνητός τρόπος ένας μεταπτωτικός τρόπος, ένας χαρτός τρόπος Άρα ο τρόπο που πλησιάζουμε των πλησίων εξαρτάται από την προσωπική πνευματική πείρα που έχουμε για τον εαυτό μας Αυτό είναι ο Γιώργος εδώ Κάποιο λέει πώς να αγαπήσω ο Πάτερ να με αγαπήσει Αυτό, Αν ο άλλο, δεν πιστεύει ότι ο Θάνατος νικήθηκε Ότι και αν κάνει είναι χαμένο και το θέμα δεν είναι να πιστεύει ο άνθρωπος το Χριστό θεωρητικά. Πρέπει να παλέψει με τον Θεό, να παλέψει με τον Χριστό, να του γίνει ένα προσωπικό γεγονός. Που στο προσωπικό αυτό γεγονός που περιέχει την νίκη του θανάτου. Αλλιώς ο άνθρωπος θα ξεπερνά τον φόβο και τον, και τον απειλή του θανάτου με την επαναληπτικότητα, με τις ανεπάλληλες σχέσεις. Φοβούμενος τον θάνατο φτιάχνει καινούργια σχέση. Φοβούμαι ότι η σχέση που φτιάχνει είναι μια μνήμη θανάτου, ξεπερνά αυτή τη σχέση πριν πεθάνει και να δει μια άλλη ακόμα σχέση. Δεν μπορεί να είναι, είναι, είναι σταθερό. Και πάντα στι σχέσει του ζητάει μια τροφοδοσία, μια ικανοποίηση ψυχολογική μέσα στην δι... υπαρξιακή του ανασφάλεια. Θέλω να σα κάνει να τον αγαπάει. Δεν είναι απλό. Όταν θε να σε αγαπεί άλλο, δεν είναι απλός ένα ψυχολογικό γεγονό. Στη βάση είναι ένα πραξιακό γεγονό που έρχεσαι, που ζητάς από τον άλλο να σου περιθάλψει την υπαραξιακή αγώνη ότι ο θάνατος είναι μπροστά σου θέλει κάποιος να σε χαϊδέψει να σε αγκαλιάσει γιατί φοβάσαι την απειλή του θανάτου εν τέλει και επειδή χορταίνουμε από τέτοια και καταναλύσκεται αυτό το γεγονό. θέλουμε και άλλη σχέση και άλλη σχέση και, άλλη σχέση, και ζούμε αυτή, αυτόν τον τρόμο πίσω λοιπόν από την από έναν ε, από μια θεοποίηση του ερωτισμού στο βάθος κρύβεται η απουσία του πραγματικού έρωτα που νίκησε τον θάνατο αν κανείς έχει βιώσει τη νίκη του θανάτου δεν ζεί το πάθος του ερωτισμού με αυτόν τον τρόπο αλλά η αγάπη του μπορεί να καλιάσει όλον τον κόσμο και στο πρόσωπο του συντρόφου του βλέπει όλη την οικουμένη στην ουσία λοιπόν ο τρόπος που βλέπουμε την ζωή εξαρτάται από, τι, από το τι έχουμε στην καρδιά μας και όχι τι μάθα και τι έμαθε το μυαλό μας και τι διαβάσαμε. Γι' αυτό λέει η στάση του ανθρώπου προς το πλησίον είναι σίγουρο κριτήριο για το βαθμό αυτογνωσίας το οποίο έφτασε. Θέλουμε να γνωρίσουμε ποιοι είμαστε και ο μέτρο αυτογνωσίας μας πολύ απλά λέει ασφαλές κριτήριο είναι τι στάση έχουμε προς τον πλησίον μας το πως δηλαδή πλησιάζουμε τον συνανθρωπό μας μαρτυρεί την εσωτερική μας κατάσταση απλά όποιος έμαθε από τον ίδιο τον εαυτό του δείστε εδώ τι λέει σε ποιο βαθμό και σε ποια ένταση μπορούν να φτάσουν οι οδύνες του ανθρώπου, του ανθρωπίνου πνεύματος, όταν αποχωριστεί από το φως της αληθινής ύπαρξης; και όποιος κοντά σε αυτό έμαθε και το μεγαλείο του ανθρώπου όταν βρίσκεται κοντά στον Θεό, μόνο αυτός γνωρίζει πως κάθε ανθρώπινη ύπαρξη έχει αιώνια αξία, μεγαλύτερη από όλο τον υπόλοιπον κόσμο. Δηλαδή, πώ μπορούμε να εκτιμήσουμε την ανθρώπινη αξία, την αξία καύστου του ανθρωπίνου προσώπου όχι με, γιατί αναλύει το μυαλό μας, μπορούμε να εξηγήσουμε τι είναι ο άνθρωπος να πάμε ιστορικά, κοινωνικά, ψυχολογικά ή θεολογικά αλλά προσωπικά το βιώνουμε πως όταν ο άνθρωπος έζησε προσωπικά τι σημαίνει παράδεισος και τι σημαίνει κόλαση Όποιο ο βίωσε τον άδει που είναι ο χωρισμό από τον Θεό Όποιο άνθρωπος γλυκάνθηκε και γεύθηκε το φως του Θεού, αυτός γνωρίζει αληθινά τι σημαίνει αξία ανθρώπινη. Όλα τα άλλα είναι παραμύθια. Είναι παραμύθια ψυχολογικά, έτσι ρομαντισμοί, μέχρι εκεί που πάει η Δύση και Ανατολή του Ηλίου. Και πόσο απλό το πέλαγος και θαυμάζουμε. Και πόσο όλος είναι όλη η Δύση του Ηλίου. Ε, μέχρι εκεί, εντάξει, Εάν ο άνθρωπο δεν έζησε την πραγματική κόλαση που είναι ο χωρισμό από τον Θεό και δεν έζησε αυτόν τον υπαρξιακό μετεωρισμό να μην πατάει πουθενά και να ζει στην άβυσο του κένου Κι άνθρωπο που δεν γεύτηκε να γλυκένει σε αυτήν την κατάσταση απ' την παράκληση του Θεού έστω και κάποια στα γονίτσα αυτός άνθρωπος δεν μπορεί να εκτιμήσει κανέναν άνθρωπο στην ουσία πραγματικά, στο βάθος δεν μπορεί να συμπάσχει με κανέναν άνθρωπο Η έννοια του ανθρωπισμού στην αληθινή του διάσταση είναι αυτή. Όπω για παράδειγμα, να το πούμε πιο απλά, ένα άνθρωπο που έζησε τη φτώχεια μπορεί να αγαπήσει την φτωχό. Φανταστείτε λοιπόν, όταν ζήσει την έννοια τη κολάσεω ή του παραλίσου, σαν απώλεια του φωτό, πόσο θα εκτιμήσει τον άλλον άνθρωπο. Και εκείνη όλη η ουσία. Αυτό γεννά τη συμπάθεια, την αληθινή. Και λέει, ξέρει, τι ξέρει αυτό ο άνθρωπο, Πόσο Θεό αγαπά καθέναν από του παραλισου σαν απωλεια του φωτο ποσο θα εκτιμησει τον αλλον ανθρωπο εκεινη ολη ουσια αυτο γεννα τη συμπαθεια την αληθινη και λεει ξερει τι ξερει αυτο ο ανθρωπο ποσο θεο αγαπα καθεναν απο του ελαχίστους τουντου Γι' αυτό ποτέ. Ούτε από μέσα του δεν τον φόνο, ούτε επιτρέπεις στον εαυτό του να βλάψει ή να λυπήσει τον πλησίον. Όταν ζεις λοιπόν αυτήν την πνευματική ευαισθησία δεν μπορεί να λυπησει κανέναν άνθρωπο. Και πραγματικά προσωπικά μας κάνει εντύπωση το εξή γεγονός. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μέσα στον ζήλο του για την Ορθοδοξία και οι υπεραμεινόμενοι την Ορθοδοξία και τα δεγματά της χαρακτηρίζουν κάποιου ως αιρετικούς. Θεωρητικά είναι, μπορεί να έχουν δίκαιο. Αυτό που μας εκπλήσει είναι η εσωτερική οργή που βγαίνει για τους αιρετικούς. Αυτό γεννά μια υποψία ότι θεωρητικά μόνο πιστεύουν στον Θεό της Ορθοδοξίας και όχι πραγματικά και αβιωματικά. Γιατί ένα άνθρωπο πιστεύει βιωματικά για αυτή την αίσθηση και δεν μπορεί να λυπήσει κανένα άνθρωπο που δεν επιθυμεί του να υπάρχουν αιρετικοί, που δεν επιθυμεί του να καταδικάζουν διααιρετικοί. Επιθυμεί την να σώζεται κάθε άνθρωπο και ο κάθε αιρετικό. Όχι αρνούμενο την αλήθεια, αλλά επειδή πιστεύει την αλήθεια, όχι θεωρητικά, αλλά βιωματικά η καρδιά του δεν αντέχει την απώλεια κανένα ανθρώπου Εδώ εκφράζουμε μια αίσθηση ειδονή ότι κάποιοι θα χαθούν. Και όχι υπόνο ότι κάτι μπορεί να πέσουν στην απώλεια. Άρα, το να υπηρα... μια και ήταν η κέρα τη Ορθοδοξία, το να υπεραμεινόμεθα των Ορθοδόξων δογμάτων είναι γιατί θέλει να δι... θέλουμε να διαφυλαχθεί ο όρο τη αλήθεια που σώζει τον άνθρωπο. Και όχι το κριτήριο για να πούμε αυτό χάνεται και αυτό σώζεται. Και ευχαριστιόμαστε που κάποιοι χάνονται. Αυτή η οργή που βγαίνει είναι ύποπτη και δεν πάει καλά μέσα μα. Ότι δεν σου αληθεύει να το Θεώρει. Όποιο λέει απλώ πιστεύει γένιωσε μέσα του μόνο μία μέτρια χάρη και προσδοκά ασαφώς ακόμη την αιώνια ζού γιατί σε αυτή την κατάσταση είμαστε πολλοί άνθρωποι που έτσι απλώς πιστεύουμε έχουμε κάποια προσδοκία για την αιώνια ζού και ζούμε λίγο την χάρη του Θεού. Αυτό λέει προφυλάσσει τον εαυτό του από την αμαρτία στο μέτρο που αγαπά τον Θεό. Βέστε τι λέει. Δεν προφυλάσσουμε τον εαυτό μα για να τηρήσουμε ένα νόμο αλλά στο μέτρο της αγάπης μας για τον Θεό. Άρα η βάση της στήρισης των εντολών είναι η αγάπη. Η βάση της στήρισης των εντολών είναι η αγάπη. Η αγάπη για τον Θεό. Η αγάπη του όμως είναι ατελής και μπορεί να προσβάλλει τον αδελφό του. Σε αυτήν την κατάσταση όμως επειδή δεν ζούμε την τέλεια αγάπη υπάρχει η δυσκολία ότι μπορούμε να προσβάλλουμε τον εαυτό μας να τον αδικήσουμε, να το στενεχωρήσουμε, να στενεχωριστούμε. Είναι αυτό που καθημερινά ζούμε και παλεύουμε. Όποιος λέει για το δικό του συμφέρον ζημιώνει άσπλαχαν τους άλλους ή κάνει φόνο αυτός έχει εξομοιωθεί με τα κτίνη. Και στο βάθο του έχει την αυτογνωσία πω είναι θηριόμορφο, αφού δεν πιστεύει στην αιώνια ζωή ή βρίσκεται σε μια πνευματική πορεία δαιμονική. Να λοιπόν και άλλη κατάσταση, όταν με συνείδηση εκμεταλλεύεσαι αδική τον άλλο προ δικό σου συμφέρον. Και εδώ να δώσω μια παρένθεση. Μια, Χθε είχαμε συνέδριο του Αγίου Ρίου Παλαμά. Και στην εποχή του Αγίου Ρίου Παλαμά είχε κάποιε πολιτικέ δινέξει και τον πιστεύει κάποιον το δωροδοκίσου να πάρει θέση κάποιον. Και του βλέπει Άγιο. Μα εγώ χρειάζομαι όσα έχω ανάγκη. Τα παραπάνω δεν θα τα κάνω. Μου είναι όσα και να μου δώσετε, πώ θα τα χρησιμοποιήσω. Θα χρησιμοποιήσω όσε είναι οι ανάγκε μου. Οι ανάγκη μου περιορίζουν, σαν να περιτέβω. Είναι λε, σαν μου χαρίζουν ένα πέλαγο και να χρειάζομαι ένα, πιο, ένα ποτήρι, να τι θα κάνω το κάνω είναι, είναι άχρηστα. Αυτό ο το συνειδητοποιεί γιατί έχει μια απλή σκέψη, γιατί σέβεται τον εαυτό του, γιατί βλέπει τον εαυτό του και έχει αναγνωρίσει πραγματικέ του ανάγκε. Ο πλεονέκτη ζει τον παραλογισμό δεν ξέρει τι του γίνεται. Ζει σε σύγχυση, είναι ασυνάρτητο υπαρξιακά ο πλεονέκτη. Γι' αυτό ο Απόστολο Παύλος θεωρεί ότι πάνω από τη μυχεία και την πορνεία χειρότερα μα η πλεονεξία την οποία χαρακτηρίζει η δολαλατρεία. Αυτό για εντό εισαγωγικών ημών των χριστιανών που τονίζουν μόνο τα σαρκικά μαρτήματα και δεν βλέπουν την πλεονεξία είτε την οικονομική. Είτε τη διάθεση συμφέροντος είναι τον άλλο. Λοιπόν, έχουμε σκεφτεί τι είναι πλούτος, πόσα θέλουμε, πόσε είναι οι ανάγκες μας είναι το σημαντικό. Αν είναι πάρα από τις ανάγκες μας, που δεν προλαβαίνουμε να τα θάμε κι όλα αυτά, τι να τα κάνουμε. Άρα μας περιτεύουν. Αρτί ικανοποιούμε, ακονούμε ακον, ακον, ακον, κάτι που δεν συνειδητοπίσαμε και εμείς ήδη. Ο ίδιος ο Γέροντας, λοιπόν, Σιλωανός εννοεί, έμαθε από την εμφάνιση του Χριστού σ'αυτόν να βλέπει στον καθένα την εικόνα του Θεού. Δεχόταν γενικά τους ανθρώπους ως τέκνα Θεού, ως φορείς του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα, ως πνεύμα και φως της αληθείας, ζει σε ένα κάποιο μέτρο μέσα στον καθένα και φωτίζει πάντα άνθρωπο. Έτσι όποιος παραμένει στην χάρη σε λέει, βλέπει την χάρη και στους άλλους προσέξτε εδώ τι λέει Όποιος όμως δεν αισθάνεται μέσα χάρη, αυτόν δεν την χάρη αυτό δεν τη βλέπει και στους άλλους Όταν λοιπόν βλέπουμε το κακό στους άλλους οφείλεται στο ότι δεν ζει η χάρη στον Θεό μέσα μας Όταν βλέπουμε ότι ο κόσμος ζει στο κακό καταστράφηκε δεν ακούει κανεί δεν αλλάζει κανείς Αυτό τι είναι προβολέ. Τη δική μα καταστάσεω. Λέμε ότι η ισόταμοι ακούγονται, δεν ακούει κανεί. Γιατί δεν ακούμε εμεί πρώτα. Εμεί δεν ακούμε και του βλέπουμε στου άλλου. Δεν ζούμε εμεί τη χάρη που μα δίνει η ελπίδα ότι μπορεί να αλλάξει ο άλλο και δεν βλέπουμε δυνατόν δυνατότητα να αλλάζει ο άλλο άνθρωπο. Γιατί είμαστε έξω από την προσευχή και τη χάρη του Θεού. Όποιο δει τη χάρη του Θεού, βλέπει τη χάρη του Θεού και στον άλλον άνθρωπο. Έλεγε ακόμα ο Γέροντα πω από τον τρόπο που δέχεται ο άνθρωπος των πλησίων του, μπορείς να κρίνεις για το βαθμό της χάρης που έχει μέσα του. Ανάλογα λοιπόν πώς βλέπουμε τον άλλον άνθρωπο, δείχνει το ποσοστό, αν θέλετε, της χάρης που έχουμε μέσα μας. Θέλουμε λοιπόν να καταλάβουμε σε ποια πνευματική κατάσταση είμαστε. Είναι πολύ απλό. Να δούμε πώς προσεγγίζουμε, πώς βλέπουμε, με τι μέτρο, με τι διάθεση, με τι κριτήριο, τον άλλον άνθρωπο. Αν ο άνθρωπος βλέπει στον αδελφό του την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, αυτό σημαίνει πως έχει και ο ίδιος μεγάλη χάρη. Αν όμως μισεί τον αδελφόν του, αυτό σημαίνει πως αυτός ο ίδιος κατέχεται από το πονηρό πνεύμα. Και εδώ είναι ευκαιρία να δούμε τη διαφορά της πνευματικής προσέγγισης από τη κοσμική προσέγγιση. Η κοσμική προσέγγιση έχει δικά τη κριτήρια και μέτρα και δίκαια, σου λέει Κάτσε, αυτό με αδίκησε. Μου φαίνεται έτσι, μου φαίνεται αλλιώ. Να δούμε τι γίνεται. Ε, αντικειμενικά με ανδική. Άρα πρέπει ή να τον πολεμήσω, ή να απομακρυνθώ, ή να, να, να, να, να, να, να, να τον μισήσω, ή να τον πολεμήσω. Αυτό δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτό είναι η ορθολογική προσέγγιση. Η κοσμική προσέγγιση. Και δίκαιο είναι να θα πει κανεί. Ε, αυτό δεν είναι σωστό, θα πει κανεί. Μα τι δίκαιο και τι σωστό. Τι δίκαιο και τι σωστό για τον χριστιανό υπάρχει κάτι άλλο μέτρο δίκιο και σωστό είναι ότι το βλέπει μέσα από τη χάρτη σου που η χάρτη του τα ξεπερνά όλα αυτά τα πράγματα και σε κοινή και σε παρακινεί εσωτερικά κυρίως αυτό που σε μισή να αγαπήσεις και αν το κάνεις αυτό είναι έκφραση υγείας ενώ για τον κόσμο τρέλας δηλαδή αυτό που είναι υγεία για τον πνευματικό άνθρωπο για τον κοσμικό είναι τρέλα αυτό που για τον, κοσμικό, για τον κοσμικό άνθρωπο είναι αδικία για τον πνευματικό άνθρωπο είναι πραγματική δικαιοσύνη. Δυο κόσμοι τελείως διαφορετικοί. Και τι το λέμε αυτό. Για να αποφασίσουμε εμείς τι δρόμο θέλουμε να ακολουθήσουμε. Ποια στάση ζωής. Τη στάση που μας επιβάλλει ο νους μας για το τι είναι δίκαιο, Ή τη στάση που μας εμπνέει το Άγιο Πνεύμα τι είναι ελευθερία και φως. Και κάτι άλλο πνευματικά ορθών και ηθικών δεν είναι αυτό που το λέει η λογική μας με μια αίσθηση ενός μέτρου αντικειμενικής κρίσης πραγμάτων αλλά αυτό που μέσα μας μαρτυρείται μέσα από την χάρτη του και μας ελευθερώνει Κατά συνέπειη, λοιπόν ή αν θέλουμε να διαπραγματευτούμε μια σχέση με την έννοια ποιος φταίει, αυτό από μόνο του είναι απομάκρυση από τον Θεό. Όταν προσπαθούμε να διακρίνουμε, να ερευνήσουμε, να αναλύσουμε σε μια σύγκρουση, σε μια σχέση ποιος έχει δίκαιο και αδικό, αυτό από μόνο του είναι αρρώστια πνευματική. Ε πώς θα τα βλέπει ο άνθρωπος? να βλέπει με ποιον τρόπο θα αγαπήσω τον άλλον άνθρωπο με ποιον τρόπο θα συνδεθώ με τον άλλον άνθρωπο και η προϋπόθεση η πραγματική να αγαπήσω έναν άνθρωπο και να συνδεθώ μαζί του είναι να ξεπεράσω την ατομική μου δικαιοσύνη τα δικαία μου αν δεν είμαι διατεθειμένος να ξεπεράσω την δικαίωσή μου τα δικαία μου είμαι ανίκανος να αγαπήσω όπως pewno στον τον άλλον άνθρωπο Τελείω. Δεν μπορώ να αγαπώ τον άνθρωπο με τα δικιά μου. Δεν μπορώ να έχω μέσα μου τι αποδείξει που έχω δίκιο και που έχω άδικο, και άρα αξίζει τον κόπο να αγαπώ κάποιον άνθρωπο. Να, μια λυσπάση ζωή. Εμεί τι λέμε, ε, Μου φέρθηκε έτσι, μου έκανε αλλιώ, άρα βγάζω συμπέρασμα ότι αξίζω τελικά. Αξίζει τον κόπο να αγαπώ αυτόν τον άνθρωπο. Τι αγάπη είναι αυτή. Αυτή είναι μια αρρώστια, είναι μια φοβία, είναι μια χαζουμάλα. Αυτό λοιπόν που θεωρείται νόμιμο, δίκαιο, ηθικό για τον κόσμο. Αυτό στην πνευματική ζωή είναι πτώση. Είναι απομάκρυνση. Βέβαια αυτό γίνανε τώρα πάρα πολλέ απορίε. Ο και στο νου του, ο φίλο του που το φέρεται έτσι, η γυναίκα του, συνεργάτη και τι να κάνουμε, άντρα θα τρώμε καρπαζιούς καρ, καρ, πάχτωρε να γίνουμε. Και δεν πρέπει να προστατεύσουμε τον εαυτό μα. Καλά, άλλο ιστορία είναι αυτή. Αν είμαστε διατεθειμένοι να αγαπήσουμε τον λαό με αυτόν τον τρόπο, θα μα φωτίσει και ο Θεός με τι διάκριση να φερθούμε και πώ θα κινηθούμε. «Το θέμα είναι αν μέσα μας έχουμε μια τέτοια διάθεση». «Τότε θα μας δείξει ο Θεό. Ε, τα πολλά λόγια του παπά δεν φέρνει και τίποτα. Είναι απλώ να βρούμε κάποιο άλοφοι, κάποιες δικαιολογίε, να τον πρίξουμε και αυτό και να βγει... προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε τον εαυτό μας. Αν είμαι θα διατεθειμένη να συζητήσουμε με τον άνθρωπο θα... θα ο Θεός θα μας μαρτύρσει μέσα μας τον τρόπο. Λοιπόν, αυτή λέει η τελευταία διαπίστωση ήταν τελείως αναφισβήτητη για τον γέροντα. Ήταν βαθιά πεπισμένο πω ο άνθρωπος που μισεί των αδελφών του, όποιος και αν είναι ο αδελφό του, έτσι δεν λέει να είναι καλό ή κακό, αν αξίζει το κόπο, δεν αξίζει. έκαμε την καρδιά του κατοικία πονηρού πνεύματος και έτσι χωρίστηκε από τον Χριστό. Αυτό λοιπόν είναι το ένα που θέλαμε να αναπτύξουμε σήμερα με τη βοήθεια του Θεού. Και το δεύτερο είναι η έννοια της υπακοής στον πλησίον. Να δείτε εδώ πόσο θαυμαστά πράγματα λέει ο Γέρωτα Οφρόνιο. Πώ εννοούμε την υπακοή, και εδώ πραγματικά μας βγάζει έξω από τα νερά μα. Καταρχήν λέει για την υπακοή που εννοούμε όλοι. Λέει: Η υπακοή λέει όπω και κάθε άλλη υψηλή πολιτεία έχει πολλέ βαθμίδε ανάλογε. Με την πνευματική ηλικία του υποτακτικού. Στην αρχή μπορεί να έχει το χαρακτήρα μια σχεδόν παθητική υποχωρήσεω τη θελήσεω ενώπιον του πνευματικού πατέρα εξαιτία τη καταθλιών εμπιστοσύνη προ αυτόν. Δηλαδή, καταρχικά έχει μια παθητική εξετασία. Τι σου λέει ο το κάνει αυτόν, εμπιστεύεσαι, λες αυτό θέλει και ο Θεό, να είμαι και εξασφαλισμένο, να μην χάσουμε τον παράδεισο. Και πας μέχρι εκεί. Και να είμαστε και σίγουροι για τα αποτελέσματα που θα έχουν. Στην τελύτερη μορφή τη υπα... είναι μια ενεργητική κίνηση του ανθρώπινου πνεύματο που οδηγείται από την εντολή του Χριστού, ο οποίος αγάπησε άμετρα τον κόσμο. Η προόδο όμω και η εξέλιξη τη αληθινή είναι μια ενεργητική κατάσταση που θέλει από αγάπη να υπακούσει σε κάθε άνθρωπο. Στο πρόσωπο του οποίου βλέπεις τον Χριστό. Θέλει να αναπάψει και να δώσει χαρά στον κάθε άνθρωπο. Ψάχνει ο κόσμο να μάθει τι είναι έρωτα. Τι είναι αγάπη. Αυτό είναι. Να έχεις διάθεση να υπακούσεις σε κάθε άνθρωπο και να το δώσεις χαρά και ανάπαυση. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και δεν μπορεί να το δώσεις κανείς άνθρωπος αν δεν παίρνει. Αν δεν χαίρεται ο άνθρωπος από την χάρη του Θεού. Αν δεν μετέχει στην αγάπη του Θεού ο άνθρωπος. Αν δεν κοινωνεί τον Θεό. Είτε μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας, κατεξοχή μέσα από το μυστήριο της Ευχαριστίας και δεν τρέφεται από την τροφή της αγάπης του Θεού, είτε με την προσευχή, δεν έχει δυνατότητες εσωτερικής κίνησης ο άνθρωπος να υπακούσει και να αναπαύσει κάθε άνθρωπο. Η υπακοή αυτή είναι ελευθερία. Να δούμε τι λέει. Η στάση λέει του έμπειρου και αυτό κανείς πρέπει το ξεκινήσει από τους οικούς του ανθρώπους. Ε, έρχονται ζευγάρια και συγκρούονται. Και τρώγονται. Μα γιατί δεν μάθανε ο ένα να υπακούει στον άλλο Πιάνει ο άλλο και σου λέει, Τι λέει ο κύριο, Η γυναίκα να υπακούει στον άνδρα. Ο άνδρα εστί κεφάλι τη γυναικό. Τι παραμύθια είναι αυτά. Όσο οφείλει να υπακούσει ο ένα, υπακούει και ο άλλο. Γιατί όταν λέει ο, ο, ο άνδρα να σταυρούνται γυναίκα, Τι τώρα που υπακούει είναι αυτό. Υπακούει μέχρι θανάτου μάλιστα. Που πράγμα στη γυναίκα δεν το επιβάλλει αυτό. Δεν καταλαβαίνουμε Η αληθινή σχέση ορίζεται από τη διάθεση υπακοής του ενός προς τον άλλον Και υπακοή σημαίνει κύριοι, όχι υποταγή Η Υποταγή είναι πιο εύκολο Υποτάσσε, δεν ξέρω τι μου γίνεται, ε, ό,τι θέλεις κάνω Η Υποταγή είναι να καταλάβεις, εσύ τι θελει ο άλλος Δεν είσαι υπό την ακοή να ακούσεις πραγματικά τι εννοεί ο άλλος Η Υποταγή δεν σημαίνει, δεν προϋποθέτει και είναι κάτι πρώτο βήμα. Η υπακοή προϋποθέτει και η ακοή και επίγνωση δηλαδή αυτού που θέλει ο άλλο άνθρωπο. Γιατί εμεί προσδώσαμε μια αρνητική έννοια στην υποταγή και μια θετική στην υπακοή. Μα είναι πιο δύσκολη η υπακοή από την υποταγή. Πιο εύκολα λέει σε κάποιον τι να κάνει για να σωθεί, ε, υπονευματικό ή υποτα... υποτάσσεται ο άλλο και τελειώνει η ιστορία. Πιο δύσκολο να το μορφώσει συνείδηση, να ακούσει τον πραγματικό λόγο που θα αλλιωθεί άλλος άνθρωπος και θα βρει το φως. Γιατί η υπακοή, είναι τα... η... Η... Η... Η... Η υπακοή προϋποθέτει και υπονοεί την έννοια μόρφωση ήθου και ζωής και επίγνωσης. Η υποταγή μια δουλική, μηχανική διαδικασία. Η στάση λοιπόν του έμπειρου υποτακτικού χαρακτηρίζεται από το ότι εντείνει ακούστε λοιπόν παρακαλώ ότι εντείνει, εν, τι είναι ο, ο, ο, η πραγματική υπακοή ότι εντείνει την προσοχή και τη θέλησή του για να αντιληφθεί τη σκέψη και την θέληση του άλλου και στη συνέχεια αγωνίζεται με την πνευματική αγάπη να κάνει πράξη να πραγματοποιήσει αυτή τη θέληση, τη σκέψη του άλλου με αυτή την πράξη πακούεις ο άνθρωπος δέχεται μέσα του νέα ζωή. Πλαταίνει την καρδιά του πλουτίζει το νου Πρώτον όταν εμείς αρνούμεθα να ακούσουμε τον άλλον άνθρωπο αρνούμεθα αυτό την εσωτερική ευρύτητα αυτόν τον πλουτισμό αυτή την ανάπτυξη σε όλοι οι άλλες, τι αυτό αυτό δεν μου το είπε Α μου το έλεγε. Δεν το κατάλαβα. Όφιλε να το καταλάβει. Είναι υποχρέωσή σου να καταλάβει τι θέλει ο άλλο. Αν περιμένω σου πει, τελείωσε. Δεν τελείωσε τόσο για αυτόν όσο για σένα που δεν λειτουργεί. Και δεν λειτουργεί για τον άλλο γιατί δεν λειτουργεί για τον εαυτό σου. Δεν έχει καταλάβει τι πραγματικέ σου ανάγκε. Όταν ο έχει καταλάβει τι πραγματικέ του ανάγκε και έχει. Και ε, πνευματικά είναι ξύπνο. Να μη πούμε μια άλλη έκφραση, δεν κάνει. Ένα άνθρωπο είναι μάκα, δηλαδή ανοιχτό. Ο πιο έξυπνο άνθρωπο είναι αυτό που παλεύει με τη ζωή και το θάνατο. Ο πιο έξυπνο άνθρωπο είναι αυτό που αναζητά το απόλυτο. Ο πιο έξυπνο άνθρωπο είναι αυτό που παλεύει με τον Θεό και θέλει ένα ζωντανό Θεό. Αυτού του ανθρώπου και το κύτταρο του είναι ξύπνο και αντιλαμβάνεται. Αν είσαι, ε, ρε παιδάκι, να περάσουμε τη ζωούλα μα. Ε, τι τα θέλουμε, Αυτά είναι για του άνθρωποι και κάποιο άλλο, ε, δεν είναι για μας Εμεί θέλουμε μια ταπεινή ζούλα να ζήσουμε. Ε, άνθρωποι είμαστε κι εμεί, όπω όλοι, να κάνουμε την οικογενειούλα μα κι εμεί. Ε, τι μας, μα, ο Θεός δεν το έβαλε αυτό. Ε, ε να κάνουμε κι δυο τρια παιδάκια, να αφήσουμε απογόνου. Ε, και ένα κοπεδάκι να περάσει και εμεί καλά. Να ευχαριστούμε τη ζωή και την ερωτά μα. Αυτό ο άνθρωπο. Αυτό ο άνθρωπο, το κύτταρο του νικημισμένο. Δεν μπορεί να αντιληφθεί τίποτα τι συμβαίνει στην ύπαρξη του άνθρωπου. Και πάντα συγκρούεται, πάντα ταλαιπωρείται. Μόνο ένα άνθρωπο που τα βάζει με το θεό και του λέει: Θεέ μου, γίνει αληθινό για μένα. Γιατί χωρί αυτό δεν, δεν μπορεί να αγαπήσω, αληθινά κάνει ένα άνθρωπο. Θεέ μου, πε μου, νικήθηκε ήδη ο θάνατο. Γιατί αλλιώ δεν αξίζει να ζω. Αυτό ο άνθρωπο μπορεί να καταλάβει τι θέλει ο κάθε άνθρωπο και το αν πεινάει δεν πεινάει. Αν το, τα πόδια του, αν τα παπούτσια του είναι στενά και του δυσκολεύουν ή όχι. Βλέπει, καταλαβαίνει, όλο του το είναι, αντιλαμβάνεται. Όλοι του είναι μια καθολική τοποθέτηση. Αν μου λες, ε, πού να κατάλαβω, Γερό, ότι οι μέσει σου και κούτσαινε. Το παπούτσι του ασθενού δεν έχει παπούτσια να φορέσει. Ποιο θα το δει, Ο άνθρωπο προσέφηκε το βλέπει αυτό. Προσέφηκε τα αληθινά. Και οφείλει να το καταλάβει. Απαγορεύεται να σε αγενεί. Και να μην τα αντιλαμβάνεσαι λεπτά πράγματα. Ο άνθρωπο ο Θεό είναι λεπτό άνθρωπο. Είναι απόλυτα ευαίσθητο άνθρωπο. Πληγώνεται με το κάθε τι και αντιλαμβάνεται το κάθε τι. <laughs> Τότε είμαστε κοιμισμένοι γιατί αποσιάζει ο Θεό. Όχι γιατί δεν μάθαμε καλού τρόπου συμπεριφορά. Αυτό είναι να το μάθουμε. Να, πάμε, να μια, πάμε σε μια φιλοσοφική ομάδα, να μα μάθει πέτε συμπεριφορέ, να μα μάθει κάποιε τεχνικέ με αναπνοήσει, πνοέ και, και εκπνοέ και να μάθουμε πώ φτάνουμε στη συμπατική ενότητα και βλακίε. Αλλά είναι άλλη ιστορία να ξυπνήσει το ίνε σου και να συμπαθεί στον άλλον άνθρωπο. Η φιλοσοφική ομάδα θα σε κάνει ανώτερο. Ο Χριστός θα σε κάνει κατώτερο του άδου για να αγαπήσει τον κατώτερο άνθρωπο. Δεν θα είσαι η ελίτ του πνεύματο ότι εμεί έχουμε άλλη εξέλιξη. Αντιλαμβανόμαστε είμαστε σε άλλο επίπεδο. Σε άλλο επίπεδο, βέβαια. Ε, εντάξει, υπάρχουν κι αυτοί. Ο άνθρωπο του Θεού που είναι που βρήκε την τέχνη να κατέβει μέχρι τον για να μπορεί να αγαπά τον κάθε κολασμένο. Και να τιμά τον κάθε κολλασμένο και τον κάθε πονεμένο. Αυτό είναι προσωπική σχέση. Αυτό είναι ελευθερία. Αυτό είναι Χριστός. Εαν δεν μπορείς να μπει σε αυτή την αντίληψη, δεν γίνεται τίποτα. Λοιπόν, που είμαστε. Με αυτή την πράξη υπακοής, ο άνθρωπος δέχεται μέσα του νέα ζωή. Πλαταίνει την καρδιά του που τον Η περαιτέρω εξέλιξη αυτής της εργασίας υπακοής, του υπακοής, οδηγεί στην να αρχίζει να αισθάνεται υποτακτικός την υπόστασή του ως άλλο πρόσωπο. Τι σημαίνει αυτό. Αισθάνεται το είναι του είναι στον άλλον άνθρωπο. Δεν είναι ξεχωριστά από τον άλλον. Και αυτό δείχνει πως αποκαλύνται σε αυτόν τον ίδιο η υποστατική αρχή. Δηλαδή ο Θεός. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος γράφει. Εάν τη είπε ότι αγαπώ τον Θεό και τον αδελφόν αυτού μισεί, ψεύστησε τι. Ο γαρμί αγαπών των αδελφών αυτού, ο νεόρακε, το Θεόν ο νουχεόρακε, πώς δίνεται αγαπά, και ταύτη την εντολή νέχομεν απ' αυτού, είναι ο αγαπών των Θεών αγαπά και των αδελφών αυτού. Συνδέονται αυτή η μία αγάπη με την άλλη. Αυτή είναι και η ακολουθία ή δομή της υπακοής. Όποιος αγαπά τον αδελφών είναι φυσικό να επιθυμεί να εκπληρώσει το θέλημα του αγαπημένου, να τεραπεινωθεί ενώπιόν του. Αυτό είναι αγαπά. Αν αληθινά αγαπά, από αυτό φαίνεται. Θέλει να, να, να εκπληρώνει το θέλημα του αγαπημένου και να ταπεινώνε εναντί του. Αν δεν ταπεινωνόμαστε, αυτό το μαθαίνω από είναι ερωτευμένη του πρώτου τρει μήνε. Μετά φεύγει συνήθω ο έρωτα. Ε, αυτό είναι, είναι μια ευλογία από τον Θεό, να καταλάβουμε τι εννοεί αυτό το πράγμα. Έστω και με αυτόν τον τρόπο. Για να γίνει μετά συνειδητή επιλογή. Αγάπη θυσιαστική, εν Χριστώ για κάθε άλλον άνθρωπο. Αν δεν ταπεινωνόμαστε στον αδελφό και δεν κάνουμε υπακούει σε έργα, τι λέει εδώ, πάντα μικρά κατά κανόνα. Δηλαδή, μα λέει πώ να μάθουμε να υπακούει στον Θεό. Και τι λέει, ξεκινήστε λέει να κάνετε θελήματα μικρά έστω σε στον άλλο άνθρωπο. Όχι μεγάλα. Λέει, Αν δεν ταπεινωνόμαστε στον αδελφό και δεν κάνουμε υπακούει σε έργα, πάντα μικρά κατά κανόνα. Κατα κανόνα, τότε πώ θα είμαστε ταπεινοί ενώπιν του Θεού και υπάκου ει αυτόν στην εκπλήρωση του μεγάλου του αιώνιου θελήματο, να λοιπόν, πώ μαθαίνει ο άνθρωπο να υπακούει στο θέλημα του Θεού. Ξεκινάει κάνοντας άσκηση υπακούντο σε μικρά πράγματα του άλλου ανθρώπου. Λέει, υπάρχει νησία, γιατί υπάρχει νηστεία? γιατί μα ταπεινώνει το φρόνημα. Έτσι. Και με αυτή την έννοια, για να παιδευτούμε στο να αγαπήσουμε, να, να υπακούσουμε στο θέλημα του Θεού, δεν ασύνδετο από την καθημερινότητά μα, ασκούμεθα στην υπακοή, κάνοντα υπακοή στον αδελφό μα σε μικρά πράγματα, σε μικρά θελήματα. Θυμάμαι όταν πρώτο διάβασα το βίο του Γέροντος Πορφύριο, αυτό λέγεται: από μικρό σχολείο μου άρεσε να, φ, να κάνω, δίνω χαρά στου ανθρώπου και να ανεκανοποιώ τα θελήματά του και να κάνω θελήματα. Αυτό τον έμαθε, τον εξάσκησε, τον είναι καλύτερο στην υπακότητα όταν μεγάλωσε όταν ορίμασε και στη συνέχεια να αφήνεται στο θέλημα του Θεού Αν έχει μάθει να είσαι αδιάφορος για τον άλλον άνθρωπο Δεν του δίνει σημασία, δεν το σκέφτεσαι, δεν, δεν τον αναπαύεις Θα φτάσεις σημείο να αποδεχθείς το θέλημα του Θεού και να υπακούσεις είναι αδύνατο Έχει σκληρυνθεί η καρδιά μας, έγινε εγωκεντρική η καρδιά μας αν όμως ταπεινώνει το άνθρωπο σε αυτή τη διάθεση, τότε είναι πιο δεκτικό και ως το θέλημα του Θεού. Πώς θα εκπληρώσουμε, λέει την εντολή, αγαπήσεις τον πλησίος ως εαυτόν ή αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Γι' αυτό, λοιπόν, η άσκηση της υπακοής είναι απαραίτητη. Όχι μόνο σχετικά με τον Θεό, αλλά και σχετικά με τον πλησίον. Όταν μας ζητά κατορθωτά πράγματα, δεν στην διάκριση που βάζει, και δεν αντίκενται στο θέλημα του Θεού. Κάνουμε απλά πράγματα κατορθωτά που δεν έχονται σε αντίθεση με το θέλημα του Θεού. Στο μαρτυρικό αγώνα της υπακοής στον αδελφό αναπτύσσουμε μέσα μας την ικανότητα για μια πλατήτερη και βαθύτερη αποδοχή και του Θεού θελήματος. Αυτό λέει το τελευταίο μας εξομοιώνει με το μονογενή ιό του πατρός. Κάνει τον άνθρωπο λέει παγκόσμιο όταν μέσα σου έχεις διάθεση να αναπαύσεις τον κάθε άνθρωπο και όταν η υπόστασή σου βρίσκεται στον άλλον άνθρωπο και ενώνεσαι με όλους γίνεις ένας παγκόσμιος άνθρωπος. Αυτό λέει μοιάζει με την παγκοσμιότητα του ίδιου Χριστού που προσεύχεται για όλον τον Αδάμ. Ακούστε τι λέει παρακάτω. Χωρίς αυτή την καλλιέργεια τη υπακοής ο άνθρωπος μένει αναπόφευκτα κλειστός κύκλος. Είναι αυτό που είναι ο άνθρωπος κλειστός. Τι είναι κλειστό το να μην μπορεί να αντιληφθεί την ανάγκη του άλλου ανθρώπου, να μην ή να μην υπακούσει στην ανάγκη του άλλου ανθρώπου και να θέλει την αναπάυση. Κλειστός ακόμα είναι ο άνθρωπος που νοιάθεται μόνο για τη δική του σωτηρία. Για τη δική του αιώνια βόλεψη. Μια γονίτσα στο παράδεισο που λένε κάποιοι. Αυτό είναι κλείσιμο. Χωρίς αυτή την καλλιέργεια που ακούει ο άνθρωπος είναι κλειστός κύκλος. Και πάντα μιδαμινός ενόπιον της θείας αιωνιότητας. Αυτό είναι κλείσιμο. Αυτό είναι υπαρξιακή μιζέρια πνευματική κατάπτωση όσο και αν είναι μορφωμένο ο άνθρωπος εννοεί διανοητικά χωρίς την ευαγγελική υπακοή αυτή δηλαδή τη διάθεση να αναπαύσω, να δώσω χαρά να κάνω το θέλημα του άλλου οποιουδήποτε άλλου ξεκινώντας από την οικογένειά μου τη γυναίκα μου, τον άνθρωπο μου, τα παιδιά μου και επεκτείνεται παραπέρα η οικογένεια αυτόν δεν είναι κλείσιμο, είναι ένα σχολείο που μαθαίνουν να παιδεύουν μετά και προ του άλλου. Κατά αυτόν τον τρόπο, Χωρίς λοιπόν την ευαγγελική υπακοή, η θύρα του εσωτερικού κόσμου παραμένει ερμητικά κλεισμένη. Και δεν μπορεί να εισχωρήσει η αγάπη του Χριστού και να διαποτίσει αυτόν τον κόσμο με την παρουσία τη. Χωρί λοιπόν αυτό το άνοιγμα, δεν υπάρχει πνευματική ζωή. Απλά το λέει. Χωρίς αυτή την ευαγγελική υπακοή, αυτό το άνοιγμα προς τον άλλον δηλαδή, τότε ο εσωτερικός κόσμος είναι κλεισμένος. Η πνευματική ζωή, η εσωτερική ζωή δεν υπάρχει. Η έλλειψη υπακοής από τη διάθεση, δέστε τι λέει εδώ, ακούστε και αυτό παραπάνω, η έλλειψη υπακοής από τη διάθεση του ανθρώπου αποτελεί βέβαιο σύμπτωμα της ψυχικής του ασθένεια. Ένας άνθρωπος που δεν έχει διάθεση λέει, να υπακούσει στον άλλον αυτό δηλώνει ψυχική ασθένεια. Φόβο, ανασφάλεια, αντιπαλότητα, σύγκριση, ζήλια, σύγκρουση όλα αυτά τα πράγματα. Ο άνθρωπο σημαίνει και ψυχολογικά δεν πατάει γερά. Φοβάται. Και δεν έχει διάθεση να δώσει τίποτα από τον εαυτό του. Ξέρετε όταν λέμε έλλειψη διάθεση υπακοή σημαίνει δεν θέλω να δώσω τίποτα από τον εαυτό μου στον άλλον άνθρωπο. Όταν δεν θε τίποτα να δώσει, μένει ακινότητα, μένει μόνο, είσαι σε ψυχικά προβλήματα. Εμπαθεί, έχει ψυχική ασθένεια. Η Πάκο, είναι αυτό το πράγμα. Πόσο θέλω να δοθώ στον άλλον, να δώσω χαρά στον άλλον, να δώσω αγάπη στον άλλον. Οι ψυχικά ασθενεί, ακούστε τι λέει εδώ, προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό. Δίνει έναν δικό του όρο γέροτα σοφρόνιο για την έννοια τη ψυχική ασθένεια. Οι ψυχικά ασθενείς είναι ανίκανοι να αντιληφθούν τη σκέψη ή την θέληση του άλλου προσώπου. Αυτός είναι ο ψυχικά ασθενή που δεν μπορεί να αντιληφθείς τη σκέψη ή τη θέληση του άλλου ανθρώπου. Γιατί είσαι ενκλωβισμένος μόνος στον εαυτό σου, στους φόβους σου. Χωρίς την υπακοή ο άνθρωπος θα μένει πάντα κλεισμένο στη μέγενη της εγωιστικής του ατομικότητας. Που είναι αντίθετη με την αρχή της υποστάσεως, αντίθετη λέει με τον Θεό. Να λοιπόν, χωρίς την υπακοή άνθρωπος κλείνει στον εαυτό του, υπακοή με ανοίγηση τον άλλον άνθρωπο. Έξω από την χριστιανική καλλιέργεια της υπακοής ο άνθρωπος μένει κουφός και τυφλός για τη Θεία Αποκάλυψη που μας δόθηκε με την σάρκωση του Θεού Λόγου. Λοιπόν, η υπακοή είναι άνοιγμα. Χωρίς την επακό ο άνθρωπος είναι εγκλωβισμένος στην ατομικότητά του. Και η ατομικότητα είναι ένα πρόβλημα ότι ο Πάσχο με κυρίως που δηλώνει πολλά άλλα πράγματα. Γι' αυτό το πλησίασμά μας προς τον Θεό προϋποθέτει την εκκλησιαστική ζωή. Προϋποθέτει την εκκλησία την κοινότητα δηλαδή σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους. Ο άνθρωπος που πιστεύει στην, κοιν... στην κοινωνία με τους άλλους ανθρώπους, που πιστεύει στη συλλογικότητα, δηλαδή, έχει περισσότερες προϋποθέσεις να ενταχθεί στο μυστήριο της Εκκλησίας. Και έπρευκε να σας πω κάτι που μου συνέβη χθε. Είχαμε μία... ένα συνέδριο στη Μητρόπολη και το εμείς είχαμε τραπέζι και εκεί διεπίστωσα για μια άλλη φορά μια από τις πολλές αδυναμίες που έχω. Ότι γρήγορα βγάζω γνώμη για άλλους ανθρώπους. Και τελικά πέφτω έξω. Και τελικά λέω καλύτερα να μην έχω καμιά γνώμη για κανένα. Για ποιον έπεσα έξω. Ακούστε τώρα. Στο φαγητό είχε και ο δήμαρχος, ο Μπουτάρης. <Κι> που είχα μια στάση αρκετά επιφυλακτική μέχρι αρνητική και τελικά τον είχα δικήσει τον άνθρωπο όπως και πολλούς άλλους. Βεβαίως τοποθετούμε. Ο ιερέας, ο κληρικός, όχι μόνο για την επιμένας της εκκλησίας που ο καθένας έχει μια δική του πολιτική ή κομματική θέση και άρα δεν παίρνει ποτέ θέση και είναι πάνω από αυτά αλλά και για πνευματικούς λόγους είναι πτώση να χωρίζουν ανθρώπους σε κόμματα και ιδεολογίες. Και μάλιστα κατάλαβε κάτι άλλο ότι υπάρχει ένας κίνδυνος όταν σε πλησιάζουν κάποια άνθρωποι κάποιας κομματικής θέσης σε κάνουν μέσα τη φιλική σχέση να το παίζεις δικό τους. Και κάποια στιγμή θα έρθει και ο άλλος που πρέπει να αγκαλιάσεις και αυτό. Οπότε Πιστεύομαι ακράδαντα ότι ο κληρικός, ο ποιμένας, πρέπει να αγκαλιάζει τους πάντες να μην μπαίνει σε ψυχολογικά διλήμματα αυτού του είδους και να τοποθέτει πάντοτε την αλήθεια του Χριστού. Γιατί κριτήριο του δεν είναι πιο κόμμα θα δει στην εξουσία, αλλά πώς θα σωθεί ο κόσμος. Κριτήριο του δεν είναι ποιο είναι αυτή τη τοποθέτηση, αλλά το κριτήριο του πνευματικού πειμένου είναι... Να διακονήσει την σωτηρία όλων των ανθρώπων, όλων των κοινωνικών τάξεων, όλων των πολιτικών θέσεων. Δεν μπορεί να τέτοια πράγματα. Κι αν κανείς τον εξαναγκάζει τον πημένα, εκβιάζοντας το μέσα από ψυχολογικά διλήμματα αν είσαι δικό μου ή δικό του, τότε πρέπει να είναι ευθύς ο ποιμένας και ξεκάθαρος ότι δεν παίρνεις αυτό το παιχνίδι και αν θέλει μπορεί να τον αγαπά τον άλλο σε αυτό το πλαίσιο. Τη πνευματική σωτηριολογικής, εκκλησιαστικής διάσταση. Αυτό το τοποθετούμε μια και έξω για να μην υπάρχει ποτέ παρεξήγηση. Λοιπόν, και εκεί που μιλούσαν και ο Δεσπότης και τα βρήκαν μια χαρά που λένε οι άλλοι μια χαρά. Φίλοι, μια χαρά. Και οι θεολόγοι και μιλούσαν εκεί, παίρνει τον λόγο ο Δήμαρχος και λέει, κοιτάξτε, εγώ λέει δεν είμαι θρησκός ούτε θρησκευόμενος, αλλά πιστεύω βαθύτατα στον Θεό. Και για μένα, δύο αξίε ζωή έχουν καθορίσει τον τρόπο που λειτουργώ: το συλλογικό και όχι ατομικό, εγωιστικό και ο λόγο του Χριστό αγαπάται αλλήλους. Δεν είναι θεολογική η προσέγγιση. Δεν με ενδιαφέρει ποιο είναι αυτό. Εμένα μου ανάπαυσε την καρδιά και είδα για μια λεφόρτη έπεσε έξω. Για αυτόν τον λόγο δεν πρέπει να κρίνουμε κανέναν. Δεν ξέρουμε τι κρύβεται στην καρδιά του κάθε ανθρώπου. Εμένα δεν με διαφέρει ποιο είναι δήμαρχο. Με ποιο μπορεί να σωθεί. Και ο οποίο μπορεί να δει Χριστό. Δεν ξεβά αν αυτό δυσαριστεί κάποιους άλλους. Αλλά το πνεύμα του Χριστού είναι πάντας ανθρώπος θέλω σωθήνε. Και σε συμπίγνωση αληθίας αληθήνε. Και μόνο με αυτό το πλαίσιο πρέπει να προσεγγίζουμε τα πράγματα. Αυτό λοιπόν μου κάνει ότι αυτό ο άνθρωπος είχε μια πλότητα και ήταν αρκετά λαϊκή και άνετη η στάση του. Δεν είχε τη διάθεση να το παίξει κάπως. Να Ήταν σημαντικό ότι επέλεγε το αγαπάτη αλληλούς και τη συλλογικότητα. Είναι αυτό που λέω εδώ. Ένας άνθρωπος λοιπόν, που αρνείται την ατομικότητα είχε περισσότερες προϋποθέσεις υπακοής και κατανόησης για τον άλλον άνθρωπο. Η επιστήμη της, Αγίας, της Άγιας υπακοής είναι πραγματικά μέγιστη και χρειάζεται εντατική προσευχή για να ανοίξουν τα πνευματικά μας μάτια και να δούμε την επεροχή της επιστήμης της μοναχικής καλύτερα της χριστιανικής υπακοής ορίζεται λοιπόν την υπακόη ως επιστήμη χωρίς αυτήν τη διαπαιδαγώγηση δεν θα πετύχει ποτέ ο κόσμος την ειρήνη ακούστε λοιπόν μια άλλη διάθεση ένα φιλιρνικός είναι είναι ειρηνιστής αλλά με την αληθινή ενιαία του όρου δεν μπορεί κάποιο να είναι ειρηνιστής και να μην είναι υπάκουος στον άλλον άνθρωπο Πώς μπορεί κάποιο να βγαίνει και να δηλώνει υπέρ τη και να ψακώνει με τη γυναίκα του για να ακούει η γυναίκα του να μην υπάκουν στη γυναίκα του Είναι ψευγή σαυτήρια, δεν είναι αληθινή Είναι ιδιοληπτική. Είναι μονομερής, είναι μερική Λοιπόν Η επιστήμη λοιπόν της, της Άγιες Επακοής είναι μέγιστη και χρειάζεται προσευχή εντατική Δεν έχεις τις προϋποθέσεις υπακοής αν δεν έχεις προσευχή Για ποιο λόγο Η προσευχή σε πληροφορεί από την αγάπη του Θεού η προσευχή σου δίνει χαρά και με την χαρά που έχεις υπακούει τον άλλον άνθρωπο πόσο ερωτευμένο ερωτευμένος έχει διάθεση να ευχαριστήσει του πάντες όταν λοιπόν σου δίνει τη χαρά αυτής του έρωτος και της αγάπης ο Θεός τότε θέλεις ελεύθερα να δώσεις χαρά στους άλλους ανθρώπους χωρίς την προσευχή λοιπόν δεν υπάρχει προϋπόθεση υπακούειας αληθινής και χωρίς αυτή τη διαπαιδαγώγηση της υπακοής, λοιπόν, που η βάστηση είναι η προσευχή, δεν θα πετύχει ποτέ ο κόσμος την ειρήνη. Αν δεν υπακούει ο ένας τον άλλον, αλλά ο ένας ανταγωνίζεται τον άλλον, δεν θα υπάρχει ειρήνη. Να ποιο είναι το πρόβλημα. Αλλά θα μένει πάντα δεμένος στάλιτα δεσμά της καθολικής έκθρας. Να, λοιπόν, τη φέρει την έκθρα. Και σε ένα σπίτι να δούμε, στο μικρό κόσμό μας. Πότε υπάρχει σύγκρουση, όταν ο καθένα θέλει να κάνει το δικό του, όταν δεν μπαίνω στη θέση του άλλου, όταν δεν καταλαβαίνω την ανάγκη του άλλου και δεν θέλω να, το, να την αναπαύσω, δεν υπακούει ο ένα τον άλλο. Τι γίνεται, Σύγκρουση, απόλυτη ειρήνης. έχθρα, ασυνενεσία. Αντίθετα, αν ο κόσμο στρεφόταν με όλη του τη δύναμη στην αφομίωση αυτή τη θαυμαστή επιστήμη, θα γνώριζε ίσω τη μεταμορφωτική δύναμη. Και έτσι θα χανόταν σαν το σκοτάδι της νύχτας μπροστά στον ίδιο Πανατέλη ο ανίποτα εφιαλτικός παραλογισμός της σύγχρονη πραγματικότητας. Ποιο είναι ο παραλογισμός της σύγχρονη πραγματικότητας, η σύγκρουση, η έχθρα, η πόλεμη. Αυτό λοιπόν θα διελίετο εάν εμάθαινε ο άνθρωπος αυτήν την θαυμαστήν επιστήμη της υπακοής μέσα στο πνεύμα τις κάρτα του Θεού, που γεννάει προσευχή. Θέλει λοιπόν κανείς τη Σαρακόστη να κάνει άσκηση, πολύ απλά. α δοκίμαστε αυτές τις μέρες, ο άντρας και η γυναίκα, αρχικά, να υπακούν ο ένας τον άλλο. Να καταλάβει ο ένας τον άλλον και είναι η ανάγκη του. Αυτό φέρνει η προσευχή. Ξέρει τι προσευχή. Δεν έχει το, το ουρανοκατέβα. Για παράδειγμα, εγώ κοιτάω τον εαυτούλη μου Τρώγω με τη γυναίκα μου, απομακρύνομαι, είναι και σαρακοστή έχουμε και επαφέ ερωτικέ και κρίνω ο καθένα στο, στο, στο καβούκι του. Τι θα γίνει, α είναι η Δεν θα υπάρχει προσευχή, δεν θα μαλακώσει η καρδιά, δεν θα έρθει να η καρδιά. Αν επιβάλλω στον εαυτό μου αυτή την άσκηση, να πω: Εγώ θα παρακολουθώ την ανάγκη του συντρόφου μου και θα απακούσω την ανάγκη του πριν μου πει να την εκπληρώσω. Θα γλυκάνει η καρδιά μου. Θα έρθει προσευχή. Θα έρθει ευλογία η πνευματική. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει κανείς. Θα δει ότι θα έρθει η ειρήνη του Χριστού. Αν τα κάνουν τα παιδιά στους γονείς. Οι γονείς τα παιδιά. Αν το κάνει ο άνθρωπος στην εργασία του. στου συναδέλφους του. Όχι με μια επίγνωση στη κατάσταση. Με επίγνωση να προσπαθήσει τον άλλον να δώσω διάθεση καλή. Να τον αναπαύσω. Ει αυτό είναι προσευχή. Αυτό είναι οι μετάνοιες του μοναχού στο μοναστήρι. Είναι υποταγή του στον ηγούμενο. Και αυτό είναι που κάνει ο κοσμικός άνθρωπος που πακού ο ένας τον άλλο. Που στο τέλος όλα αυτά είναι υπακοή στο πρόσωπο του Χριστού. Είναι η καλύτερη προϋπόθεση προσευχής και ο δείκτης της αληθινής προσευχής. Και αυτό είναι η καλύτερη προϋπόθεση της συμμετοχής στο σώμα του Χριστού. Στη Θεία Κοινωνία. Και αυτό είναι το δείγμα αν ο άνθρωπος που μετέλαβε το σώμα και το όημα του Χριστού αληθινά το μετέλαβε και δεν έκανε απλώς μια μαγική, μηχανική πράξη. Επόμενη Δευτέρα τα λέμε. Η ευχόν τον Αγιο Πατέρι μου, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός σημώ, ελέησον και σώσον ημάς.